Στοίχη 60-71 Αντίθετα αποτελέσματα εκ των λόγων του Κυρίου. 60 Πολλοί λοιπόν από τους μαθητάς του όταν ήκουσαν αυτά είπαν «Βαρύς και αποκρουστικός είναι ο λόγος αυτός». Ποιο μπορεί να τον ακούει απαθώς και χωρίς αγανάκτηση των λόγων αυτών δι' του οποίου παρουσιάζεται ω υποχρεωτικόν και απαραίτητο το να τρώγει κανεί σάρκα ανθρωπίνιν. 61 ο Ισού όμω για τη υπερφυσική γνώσεώ του αντελήφθη ότι γογγίζουν δι' αυτό οι μαθητέ και του είπαν. Αυτό που είπα, σα σκανδαλίζει και κλονίζει την πίστη σα. 62. Εάν λοιπόν συμβεί να είδατε τον ιό του ανθρώπου να ανεβαίνει δια τη αναλήψεώ του εκεί όπου ήταν πρωτύτερα, προτού να καταβεί επί της γη ω άνθρωπο, θα πιστέψετε τότε στο το πρωτοφανέ αυτό γεγονό. Και δεν θα σκανδαλιστείτε κλονιζόμενοι στην πίστη προς Αυτόν, ο οποίο θα φύγει πλέον από τα μάτια σας διαπαντός. 63. Εσκανδαλίστετε διότι σας είπα ότι για να λάβετε ζωή νεώνιων πρέπει να φάγετε την σάρκα μου. Σας προσθέτω λοιπόν προς μεγαλυτέραν διασάφηση και τα εξή. Το Θείο Πνεύμα είναι εκείνο που ζωοποιεί. Και η σάρξ μου δίδει ζωή νεώνιων διότι συνελήφθη εκ του ζωοποιού πνεύματος και κατοικεί σε αυτήν το πνεύμα. Πάσα άλλη σάρξ, επειδή δεν κατοικεί ένα αυτή η της, δεν ωφελεί τίποτε και τα λόγια τα οποία εγώ σας λέγω επειδή είναι λόγια Θεού έχουν μέσα τον πνεύμα και διαυτό αυτό μεταδίδουν ζωή. 64. Αλλοί είναι μερικοί από εσάς οι οποίοι δεν πιστεύουν στους λόγους μου και διαυτό αυτό αντί να ζωοποιούνται σκανδαλίζονται από αυτούς. Προσέθεσε δε τους τελευταίους του λόγους ο Ιησού. Διότι εξ αρχής, αφότου τον οικολούθησαν οι σκανδαλιστέντες μαθητέ, εγνώριζεν ένα κατά της υπερφυσικής του γνώσεως, ποιοι δεν επίστευον, ακόμη δε και ποιοι όσο να τον παραδώσει. 65. Και έλεγε νοήσους, «Επειδή εγνώριζα ότι μερικών από σας θα εκλονίζονται η και δεν θα παρέμενουν μέχρι τέλους μαθητέ μου, δι' αυτό σας ότι κανεί δεν μπορεί να αισθανθεί μέσα του ότι είμαι ο σωτήρ και ο λυτρωτής», και με την πίστη αυτή να έλθει προς εμέ, εάν δεν έχει δοθεί τούτο ει αυτόν από τον πατέρα μου. 66. Από τη στιγμή αυτή, πολλοί από του μαθητάς του, όσοι δεν ήσαν σταθεροί, έφυγαν και πέστρεψαν στα συνήθω επαγγέλματα και δεν επήγαιναν πλέον μαζί του ή στα σπεριοδία του. 67. Συνεπία λοιπόν τη αποχωρήσεω τούτον», είπε ο Ιησούς προ του 12. «Μήπως θέλετε κι εσεί να φύγετε. 68. Ιστην ερώτηση λοιπόν τα αυτήν απήντησεν εις αυτόν ο Σίμων Πέτρος. «Κύριε, προς ποιον άλλον διδάσκαλον απέλθομεν, σί έχεις λόγια που μεταδίδουν ζωή αιώνιων». 69 «Και εμείς οι δώδεκα έχουμε πλέον πιστεύσει και εμεί οι δωδεκα εχουμε πλεον γνωρίσει δια τη προσωπικής μας πείρας ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, που δεν είναι νεκρό σαν τα είδωλα, αλλά έχει από τον εαυτό του ζωήν και μεταδίδει αυτήν και στους ανθρώπους». 70. Απεκρίθησε αυτούς ο Ιησούς. Μην παραξενεύεστε αν έφυγαν εκείνοι. Προσέξατε μήπως από τον αυτόν κίνδυνο δεν ξεφύγετε κι εσείς. Δεν εξέλεξα εγώ σας τους δώδεκα. Κι όμως, ένας από εσάς λόγω του ότι έγινε όργανον του διαβόλου, εξομοιώθη προς τον διάβολο. 71. Έλεγε δετάφτα διε τον Ιούδαν, τον ιών του Σίμωνος, τον Ισκαριώτην. Διότι αυτό έμελε να τον παραδώσει στου εχθρούς του και τι το ένα από τους δώδεκα αποστόλου.